Μια που το είπαμε, μια που έγινε ο Δήμαρχο τη Καλύμνου, ο κ. Δημήτρη Διακομιχάλη, είναι στην τηλεφωνική μα γραμμή. Καλή σα ημέρα, κύριε Δημαρχέ. Χρόνια Κα... πολλά. Χρόνια πολλά, κ. Γεωργίου. Χρόνια πολλά στου ακροατέ σα. Ε, χρόνια πολλά και σε εσά, την Καλύμνου. Τι, τι συνέβη και τι τελευταίε ημέρε. Είχαμε αυτή την ε, με, ξαφνική αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση πάντα με τον πληθυσμό του νησού, μιλάμε. Προφανώ υπόβολο και. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε, να αντιληφθεί κάτι. Λέω δεν το είχαμε αντιληφθεί οι Το κάτι, υποτιμήσατε θέλετε να πείτε. Το υποτιμήσαμε διότι φωνάζαμε ε, σε όλου, με όλη τη διανοητική ψυχή μα, προσέξτε, εφαρμόστε πρωτόκολλα, υγειο, τα πρωτόκολλα, υγειονομικά πρωτόκολλα όπω προβλέπονται. Οι αρνητέ έπρεπε να συνειδητοποιήσουν γιατί έχουμε αρκετού αρνητέ. Ε, Δυστυχώ δεν εισακουστήκαμε και τώρα από τα Χριστούγεννα, από την επόμενη Χριστούγεννων, άρχισαν τα κρούσματα να εμφανίζονται. Που σημαίνει ότι προφανώς υπήρξαν ε, συναθροίσεις και συναντήσεις ατόμων παραπάνω από ό,τι προέβλεπαν τα πρωτόκολλα. Σημαίνει ότι σε σπίτια, κάτι... εννοείται σε σπίτια, ή βλέπατε και εσεί να κυκλοφορούν περισσότερο χάρη. Υπήρχε και κυκλοφορία δυστυχώς παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας, που ξέρετε είναι πολύ δύσκολο σε μια χιμάσα οικονομία να πέφτουν τρακοσάρια και προσπαθείς να βρεις, να βρεις την χρυσή τομή, αλλά η χρυσή τομή δυστυχώς δεν βρέθηκε ή δεν πέρασε στο βαθμό που έπρεπε να περάσει με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα και να υποστούμε αυτή τη μεγάλη δημιά, διότι ένα τοπικό lockdown ο Τιλάζης στον αέρα ότι απέμεινε ε, μετά το περίπου ετήσιο lockdown που βιώνουμε όλοι. Ε, ε, έτσι και είναι. Έτσι και είναι. την δεκαετή κρίση. Ε, ε, να σας ρωτήσω, ε, στο νησί έχετε νοσοκομείο, οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν έχετε νοσοκομείο ή μεταφέρονται σε κάποιο άλλο νησί. Όχι, όχι. Έχουμε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, mm. θα έλεγα οργανωμένο. Είναι, έχουμε διαμορφώσει και τέσσερες τέσσερις χώρους ως μονάδες υψημένης φροντίδας, για τον COVID δηλαδή ειδικά, Α, δεν είχαμε κρούσματα βαριάς μορφής. Μάλιστα. Αυτό είναι το θετικό, Ευτυχώς. αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς. Ο ιός αυτός ο, είναι παράξενος, δεν ξέρεις πότε θα σου χτυπήσει την πότα. Βέβαια, και δεν ξέρετε πώς θα συμπεριφερθεί στα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις επόμενες Χριστουγέννων, ε, είμασταν, ε, περόμασταν, ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι Διότι λέγαμε τον Ιζή Σκαλίμνη δεν είχε ούτε ένα κρούσμα Και ξαφνικά έσπασε όλη αυτή η, η βόμβα Γιατί για μένα είναι βόμβα ναι. Το να έχει 49 αυτή την ώρα επιβεβαιωμένο θετικά κρούσματα Αν το πάμε και σε προβολή Οι ανθρώπων που ήρθαν σε στενή επαφή Ξέρετε, θα είναι μια κατάσταση όχι ευχάριστη. Ε, καθημερινά έχετε εικόνα πια. Καταρχά, γίνονται περισσότερα τεστ στον νησί για να έχετε σαφέστερη εικόνα. βέβαια, βέβαια, βέβαια γίνονται. Και σε καθημερινή βάση γίνονται 200 τουλάχιστον τεστ. Ποιο είναι ο πληθυσμό του νους, το το χειμώνα, βέβαια. 16.000. Είναι 16.000. Μάλιστα. Και η, τα θετικά κρούσματα παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Τι η... τελευταίε από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα, ναι, δυστυχώ. Και Έχουμε. δεν έχει σταματήσει αυτό. Όχι δεν έχει σταματήσει. Γι. Και προφανώ είναι μπροστά μα όλοι. Έχει σταθεροποιηθεί σε ένα αριθμό 10 μέχρι και χθε. Mm -hmm. Είναι μεγάλο αριθμό. Βέβαια. Τώρα θα δούμε σήμερα λόγω των περιοριστικών μέτρων. Θα το δούμε αύριο περισσότερο. Μέχρι τι 9 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθο. Σα Μέχρι 9 Ιανουαρίου. Οι ηλικίε των κρουσμάτων, κύριε Δημαρχέ, κύριε Διακομιθάλη. Κυμαίνονται, κυμαίνονται. Ε... Και. Υπάρχουν και μεσήλικες και θα έλεγα υπερήλικες. Σήμερα είναι μέσα στην ε, εσ, εσ, στη μονάδα ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, υψημένης φοντίδας ένα μία 80χρονη και ένας 85χρονος. Μάλιστα. Ε, έχουμε κάποιους και... Και κάποιου διασωλυνωμένου ή μέχρι όχι, τη μονάδα αυξημένη φροντίδα, Όχι, απλά είναι μέσα στη μονάδα αυξημένη φροντίδα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και σε εσά να έχετε μια καλή χρονιά, καλύτερη από αυτή να που φεύγει το, τουλάχιστον. Να το ευχηθούμε να είναι καλή χρονιά με υγεία σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε εμά εδώ, δεδομένου ότι δεν είναι ευχάριστη αυτή η εξέλιξη. Για κανέναν, για κανέναν κύριε Δημαρχέ. Κανένα. Να είστε καλά. Καλή σα ημέρα. Γεια σα. Καλημέρα. Καλημέρα.